Η έρευνα που έκανε ο Σύλλογος μας και τα αποτελέσματα τα οποία βγήκανε έδειξε ότι υπήρχε μία έλλειψη στοχευμένης προβολής και διαφήμιση. Το δεύτερο ήταν ότι λόγω των... ΦΠΑ και της κατάργησης στο μειωμένο συντελεστό ΦΠΑ είχαμε μεγάλη αύξηση στα τουριστικά πακέτα παρόλο που οι τουριστικές επιχειρήσεις οι ξενοριχακές επιχειρήσεις απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος και το τρίτο είναι η εφάνιση του νησιού, οι υποδομές από το αεροδρόμιο, οι δρόμοι, η καθαριότητα, η σήμαση και όλα τα καθημερινά προβλήματα τα οποία βλέπουμε, ζούμε και αντιμετωπίζουμε και σαν α, κάτοικοι του νησιού. Αυτά ήταν τα τρία βασικά, αλλά επειδή ε, θα ανοίξουμε πολύ τη συνάντηση αυτή εστιάσαμε και σε κάποια άλλα θέματα, διότι όπως είπα και πριν πρέπει να γίνει ένας πολύ συντονισμός, προγραμματισμός και ειλικρινή συνεργασία φορέων αρχών επαγγελματικών οργανώσεων, ώστε να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε ό,τι προβλήματα μπορούμε άμεσα να τα επιλύσουμε, αλλά ένα σωστός προγραμματισμός για την επόμενη χρονιά. Δεν πρέπει να μας ξεγελά το γεγονός ότι το πρώτο εξάμηνο έδειξε κάποια αύξηση αφίξιων, μια μικρή αύξηση αφίξεων. Συγκριτικά όμως με το 2015. Γιατί έγινε αυτό. Δύο μήνες πριν την έναρξη της σεζόν, οι κρατήσεις που είχαμε στα ξενοδοχεία ήταν μειωμένες συγκριτικά με το 2015. Γνωρίζαμε πολύ καλά τα προβλήματα, γνωρίζαμε πολύ καλά ότι έφταιγαν και οι τιμέ που παρόλο όπω είπα και πριν απορροφήσαμε το μεγαλύτερο μέρο του ΦΠΑ, παρόλα αυτά ήμασταν λίγο, λίγο ακριβότεροι από όλου του άλλου προορισμού και το δήλωνα και το τόνιζα τότε ότι η Κρήτη, η Κέρκυρα και η Χαλκιδική πήγαιναν καλύτερα διότι ήταν πολύ φθηνότερα από ότι εμεί με την κατάργηση των μειωμένου συντελεστών ΦΠΑ του, του 30%. Αναγκαστήκαμε λοιπόν όλε οι επιχειρήσει να κάνουμε προσφορέ, και το αρνητικό κλίμα των προγραμματισμένων αφήξεων που ήταν αρνητικό έγινε θετικό. Αλλά τι πετύχαμε. Ήρθε πολύς κόσμος, μένει λιγότερες ημέρες, άρα οι διανυχτερεύσεις είναι λιγότερες, ξοδεύει λιγότερα διότι δεν έχει πια τόσα πολλά λεφτά αφού το συνολικό πακέτο είναι ευθυνότερο και το άλλο είναι ότι έχουμε περισσότερους πελάτες all inclusive διότι φοβούμενοι. Την ακριβή ζωή και την ακρίβεια των προϊόντων εκτός ψηνοδοχείων προτίμησαν να κλείνουν με προσφορές πακέτα all-inclusive, να γνωρίζουν πώς θα ταξοδεύσουν και έτσι οι περισσότεροι πελάτες οι οποίοι έρχονται και ήρθαν στη Ρόδο και είναι αυξημένο αριθμός με το 2015 να είναι χαμηλού οικονομικού επιπέδου και πελάτες all-inclusive. Αλλά τώρα, τι πρέπει να δούμε και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Εκτός της μειωμένες διανυχτερεύσεις, πρέπει να συγκρίνουμε με το 2014 το 2014 συγκρινόμενο με το 2016 το πρώτο εξάμενο είμαστε κάτω άρα πως πάμε καλά και είμαστε αισιόδοξοι και ευχαριστημένοι όταν οι αφήξει είναι μειωμένη συγκριτικά με το 2014 περίπου υπολογίζω γύρω στις 2,5 με 3 σε αριθμό αφήξεων αλλά το ζητούμενο τώρα είναι το εξή. Από το 2014 έως το 2016 υπάρχουν νόμιμα τουλάχιστον 4.000 καινούριες κλίνες. Αν υπολογίσουμε τις τουριστικές κατοικίες, τα νοικαζόμενα δωμάτια, τα διαμερίσματα, παράνομα ή μη, υπάρχουν πολλά παράνομα και βίλες, εάν υπολογίσουμε ένα συντηρητικό αριθμό, 2.000 φτάνουμε τις 6.000. Αριθμητικά στατιστικά, για να γεμίσουν οι 6.000 κλίνες καινούριες από το 2014 χρειαζόμαστε φέτος επιπλέον συγκριτικά με το 2014 200.000 αφίξεις. το θετικό είναι ότι δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση στις γείτονες χώρες όπως είναι η Τουρκία, η Αίγυπτος ή η την Θετικό είναι ότι η Λάδα, η Ρόδο είναι από του φορότατου προορισμού. Αρκεί βέβαια να βελτιώσουμε τα κακώ κείμενα και αυτά τα οποία έχουμε εντοπίσει και είναι εφικτά. Αρκεί να γίνει μια στοχευμένη, μια συντονισμένη προβολή και διαφήμιση. Είμαστε αισιόδοξοι για την επόμενη χρονιά και πρέπει να είμαστε. Αρκεί να είμαστε οργανωμένοι σωστά, ενωμένοι, ειλικρινή συνεργασία. Να λύσουμε τα προβλήματα τα λειτουργικά τη εφάνιση τη υποδομέ του νησιού. Είμαστε αισιόδοξοι διότι το θετικό είναι οι αεροπορικέ εταιρείε και οι tour operator που ήδη συζητάμε και ήδη υπογράφουμε συμβόλαια, δεν υπάρχει κανένας tour operator που να δηλώνει αυτή τη στιγμή η αεροπορική εταιρεία ότι θα μειώσει τις αεροπορικές θέσεις. Άρα ξεκινάμε τουλάχιστον με δεδομένο τις ίδιες αεροπορικές θέσεις εάν δημιουργήσουμε την ζήτηση από τον Νοέμβρη έως το Φεβρουάριο Πάντα το Φεβρουάριο αποφασίζουν να θα αυξήσουν ή θα μειώσουν τις αεροπορικές θέσεις. Αν λοιπόν προετοιμαστούμε από το Σεπτέμβριο του χρόνου, που αυτό ζητάμε στη σύσκεψη, και έχουμε μια μεγαλύτερη ζήτηση από ό,τι είχαμε μεταξύ Νοέμβριο και Φεβρουάριο, θα προσθεθούν και άλλε αεροπορικές θέσεις, άρα δυνατότητα να πάμε καλύτερα. Όλα αυτά πιστεύω ότι εξαρτούνται περισσότερο από εμάς παρά από τους εξωτερικούς συνεργάτες μας. Το μπαλάκι είναι στη δικιά μας πλευρά και όχι στο εξωτερικό.